Είναι αλήθεια ότι θέλω να ψάλετε μαζί. Αλλά γίνονται δύο λάθη όμως. Το πρώτο είναι ότι λέτε και εκείνα που πρέπει να λέει μόνο σου η αρέας. Γιατί άκουσε προηγουμένως κάποια γυναίκα να λέει μαζί το ότι σου εστίνει η Βασιλεία. Εσύ το λέτε μόνο το πατερ μέχρι, μέχρι η μάσα από του Πονηρού. Το υπόλοιπο είναι του Ιεραίους. Και για να τα έχει ταξινομήσει έτσι η Εκκλησία σημαίνει ότι εσείς δεν πρέπει να λέτε τα του Ιεραίους. Και το δεύτερο, στο ψάθισμα καλά κάνετε και συμμετέχετε, αλλά όχι να προηγήσετε. Να μην τρέχετε μπροστά από μέρα. Θα περιμένετε να ξεκινάω και εσείς θα ακολουθείτε. Είμαστε πλέον δύο βήματα πριν από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πράγματα. Έχουμε νομίζουμε, μάλλον, ότι η Αγία Τεσσαρακοστή είναι μόνο νηστεία. Αυτό όμω είναι Παρανόηση αδελφοί μου. Βεβαίω είναι και νηστεία. Βεβαίω πρέπει ο Χριστιανό και στον τομέα τη νηστεία στο άθλημα αυτό να επιδοθεί με ιδιαίτερο κόπο. Διότι είναι η πλέον αυστηρά νηστεία του χρόνου. Είναι οι 49 αυτέ οι μέρε. Είναι οι πλέον αυστηρέ. Πρέπει ο χριστιανός, χωρίς λάδι, να περάσει όλες τις ημέρες πλην από τα Σαββατοκύριακα. Αλλά δεν είναι μόνο το άθλημα της νηστείας μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή, θα έλεγα όπως το είπα και αλλού εδώ έχουμε πλέον στη Σαρακοστή έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες και όπως τους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε πάρα πολλά αθλήματα έτσι και εδώ έχουμε πολλά αθλήματα στα οποία πρέπει να επιδίδεται ο Χριστιανός. Και εδώ δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος εδώ υπάρχει ή νικητής ή προδότης. Δεν υπάρχει εδώ μετάλλιο, υπάρχει ο θείο έπαινος. Υπάρχει ο έπαινος του Θεού. Που τίφλα να και τα μετάλλια και τα χρυσάφια και οτιδήποτε άλλο δίνει και προσφέρει ο κόσμος για να αναρτήσει στο λαιμό κάποιου αθλητή. Το εφ, δούλε, αγαθέ και πιστέ είναι ο καλύτερος έπαινος, είναι το ωραιότερο στη ζωή αυτή που θα πρέπει να ηχεί μέσα στα αυτιά του χριστιανού. Έχουμε λοιπόν ολυμπιακού αγώνες, έχουμε πολλά αθλήματα. Αν ανοίξετε εκεί, στο Τριώδιο, στον Εσπερινό της Καθαρής Δευτέρας. Να πάτε το πρωί της Δευτέρας στην Εκκλησία. Γιατί ο Εσπερινός τώρα πλέον γίνεται το πρωί. Να πάτε εκεί να ακούσετε τι λέει ένα τροπάριο. Νηστεύσωμεν νηστεί αντεκτήν ευάρεστον το κυρίο και αληθείς νηστεία ή των κακών αλωτρίωσης. Ξέρω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να νηστεύσουν. Είναι λόγοι υγεία Και η Εκκλησία μπροστά στου λόγους της υγεία υποχωρεί και υποχωρεί θα έλεγα έως εσχάτων. Δηλαδή ο υγιής ο άνθρωπος, ο άρθρωπος άνθρωπος που απαιτείται να φάει ακόμα και, και κρέας, να φάει κρέας ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή. Η Εκκλησία εδώ δεν χρεώνει ενοχή στον άνθρωπο αυτόν παράβαση. Ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να προσέξει τον ναό του Αγίου πνεύματο που είναι το σώμα του. Υπάρχουν, συνεπώς, άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει να γυστεύσουν. Άρα, γι' αυτό σημαίνει ότι δεν αγωνίζονται. Όχι, λάθος. Δεν μπορείς να γιστεύσεις. Θα προσευχηθείς όμως. Και θα προσευχηθείς ίσω περισσότερο και από αυτό που επιβάλλει η Εκκλησία προκειμένου να καλύψεις λίγο Την απουσία της νηστείας. Δεν μπορείς να νηστεύσεις. Γιατί έτσι λέει ο ιατρός, όχι έτσι λες εσύ. Ούτε να βγάζετε μόνοι σας συμπεράσματα. Πίνω δυο χάπια και άρα πρέπει να φάω. Δεν το ξέρεις αυτό. Μην είσαι τόσο εύκολο και τόσο εύκολη στο να διώχνεις τη νηστεία από κοντά σου. Γιατί είμαστε και ανόητοι επιπλέον. Ξεχνάμε ότι προσευχή και νηστεία διώκουν τους δαίμονες και εμείς κοιτάμε πώς θα αποφύγουμε την νηστεία. Ο Κύριος λοιπόν έχει δώσει μεν μυαλό και διάκριση στους πνευματικούς αλλά εσύ όταν πονηρεύεσαι απέναντι στην εκκλησία και πας ψάχνοντας να ελαφρύνεις την νηστεία που σου επιβάλλει τότε είσαι έννοχος. Επανέρχομαι, δεν μπορείς να νηστεύσεις, μπορείς να κάνεις αλλημοσύνη όμως. Και μάλιστα περισσότερη αλλημοσύνη, εφόσον δεν μπορείς να νηστεύσεις. Δεν μπορείς να νηστεύσεις, αντί για την νηστεία μπορείς να κάνεις σιωπή. Είδατε τι λέει. Νηστεύσο με νηστεία δεκτή. Τι σημαίνει Τις νηστεία λέει του κακόν ανοτρίωσης. Πρώτο πρώτο. Εγκράτεια γλώσσα. Εγκράτεια γλώσσα. Σου. Μία. Σιωπή. Μπορεί να μην μιλήσεις καθόλου ημέρα. Τι λέω. από τις γυναίκες το παιδίω αυτό. Αυτό σου φυλάξει. Ναι. Μακάρι. Να το καταφέρετε. Μακάρι να το καταφέρετε. Σιωπή. μπορεί να μιλέσουν τα στοιχεία, Μπορείς. Μακάρι. κάνει. Θα μου πεις αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλη αμαρτία. Θα σας πω του κάτι. Άγω είναι Κυριακή. Άγω είναι Κυριακή. Μετά τη λειτουργία την Κυριακή. Ξέρετε τι κάνανε στα Άγια μέρη και στους Αγίους Τόπους που ήταν πάρα πολλά μοναστήρια. Ξέρετε τι κάνανε. Και πέρα στη Θηβαήδα, πέρα στην Αίγυπτο, που ήταν ο Μέγας Αντώνιος, ήταν ο ένα Παΐσιος, ήταν ο Μέγας Παχώμιος, τα μεγάλε μεγάλες μορφές. Ξέρετε τι κάνανε. Τελείωνε η Αυριακή Κυριακή και όλοι παίρνανε ένα δισάκι στον νόμο και βάζανε μέσα δύο ξεροκόμματα και φεύγανε στην έρημο. Φεύγανε. Ο καθένας του. Γιατί, για να μην μιλάνε. Σιωπή. Δεν είναι η συνειστεία μετρίαζει από παντού. Δεν είναι μόνο νηστεία τροφών, είναι και νηστεία λόγων. Μην μιλάς. Κοίταξε τον αγώνα σου, κοίταξε τι μεταγγιές σου, κοίταξε την προσευχή σου και ξέρετε πότε μαζευόντανε. Θα το ακούσετε αυτό, θα το ακούσετε αυτό. Το Σάββατο του Λαζά, ξαναγυρνάγανε στο, στο μοναστήρι τους. Το Σάββατο του Λαζά, Σήμερα η Χάρη στο Αγίου Πνεύματος ημάς συνείδαγε. Εκείνη την ημέρα ψάλλονται αυτό το τροπάριο. Ακριβώς για να δείξει τη χάρα που επικρατούσε μέσα στο μοναστήρι που επέστρεφαν οι νικητές, οι νικητές, οι αγωνιστές, επέστρεφαν από την έρημο, επέστρεφαν στο μοναστήρι τους. Σήμερον η Χάρις του Αγίου Πνεύματος ημά σινίγακε. Δεν μπορεί να κάνει διστία. Δεν μπορεί να κάνει διστία. Κάνε αντιπνία. Μην πάρε να κανονική σου ώρα. «Κοιμήσου λίγο αργότερα και ξύπνα λίγο νωρίτερα. «Δεν μπορεί να καλεί αιστεία» «Α, τι θυμήθηκα» «Κλείστη τηλεόραση» 50 μέρες χωρίς τηλεόραση» «Πενήντα μέρες χωρίς τηλεόραση» Αυτό κάνει «Είδες πόσα αθλήματα έχουμε» «Είδες πόσα αγωνίσματα» «Υπάρχουν μέσα στην Αγία 400. Και σε όλα αυτά καλείσαι. Δεν είναι μόνο λοιπόν η νηστεία. Δεν είναι μόνο το να μην φας. Βεβαίως και το να μην φας και μάλιστα το να φάς είναι το πρώτο. Αλλά δεν μπορείς. Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστη. έχει καρκίνο. Έχεις κάποια άλλη αρρώστια που πρέπει οπωσδήποτε να φας κάτι. Μην πάτε να ρωτάτε τους γιατρούς, τους άπιστους, τους άφιους. Πηγαίνετε να βρείτε πιστούς ανθρώπους, υπάρχουν πιστοί. Δεν τους στέλνετε, δεν τους ψάχνετε, δεν τους αναζητείτε, γι' αυτό δεν τους βρίσκετε. Όποιο θέλει, τους βρίσκει και τους παραβρίσκει Ή ας, αν είσαι σε, σε άπιστο γιατρό, μιλήστε όλη τη γλώσσα της αλήθειας. Άμα σου πει φάει απ' όλα, άσταφτα, φάει απ' όλα. Πέφτω Τι είναι ανάγκη. Εσύ μπορεί να μην πιστεύει, εγώ πιστεύω. Εσύ μπορεί να μην υστεύει, εγώ νυστέβω. <χω> να τον βγει το, το γιατρό στη θέση σου. Να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει με τη συνείδηση του Χριστού. Επιδόσεις περιμένει τώρα ο Κύριος. Ανοίγει η Αγία της Αραγωστή και ο Κύριος μας δίνει τα αθλήματα. Μα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτά που μας είπες τώρα. Νηστεία, περίπτω μέρες χωρίς λάδι. Είναι δύσκολο τώρα η λεγωσύνη. Πώς να φτάσουμε να δώσουμε. Είναι δύσκολο. Εγκράτεια να μην μιλήσουμε καθόλου. Είναι δύσκολο να κλείσω την τηλεόραση. Εγώ χω, χωρίς τηλεόραση δεν κάνω. Ο καλός εγκαραμποκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Και ο Κύριος μην νομίζεις ότι θα σε βαθμολογήσει στα μικρά, στα εύκολα. Εκείνα που πολύ εύκολα μπορείς να τα τηρήσεις. Ο κύριο θα σε βαθμολογήσει και να σου δώσει τον έπαινο εκεί που ξέρει ο Κύριος ότι είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί που ξέρει ο Κύριος ότι θα βάλεις μεγάλο κόπο για αυτά ήρθα να σας δείξω κάτι ποιοι ονομάστηκαν μεγάλοι στην Εκκλησία μας, βλέπετε είναι πολύ άλλοι έχει πολλούς Αγίους η Εκκλησία μας και είναι και πολύ σεσωσμένοι <κυκυκυκύ> πολύ σεσωσμένοι που δεν είναι στην τάξη των Αγίων αλλά είναι σεσωσμένοι γιατί βλέπετε άλλοι πήγαν στον Παράδεισο Άλλοι όμως είναι δοξασμένοι, άλλοι είναι Άγιοι, άλλοι είναι μεγάλοι Άγιοι Βλέπετε υπάρχουν τάξεις Αγίων Γιατί συμβαίνει αυτό ε, Μπορεί να σώθηκε ένας ανθρωπάκος που πρόλαβε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει στα τελευταία του Και με μετάνοια να σώθηκε αλλά δεν θα πάει εκεί πέρα που θα κάθεται ο Μέγας Αντώνιος. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πάει να απολαύσει τη δόξα που απολαμβάνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν θα πάει να απολαύσει το στεφάνι το οποίο απολαμβάνει ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτης. Αγίοι Μια γωνιά. <σχεδί》>. Και ασφαλώς ε όχι και Άγιος σε σωσμένος, και σωσμένος. Άγιος. πρόλαβες και σώθηκες άντε τι θέλω να πω με αυτό εσείς αδερφές μου και αδελφοί μου να μην, περ... να μην κοιτάτε τα χαμηλότερα για θα βρεθούμε απόξερα κοιτάξτε τα ψηλά τα μεγάλα για να μπορέσουμε να περάσουμε τη βασιλεία των χρονών. Αυτό σημαίνει αγωνιστής. Βλέπετε εκεί στους αγώνες που τρέχουν οι άλλοι, οι άλλοι, που τρέχουν οι αθλητές. Κανείς δεν πάει να βγει τελευταίος. Κανείς δεν πάει να βγει τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος. Καλή είναι και εκείνη η θέση. Καλή είναι και η θέση του εβδόμου. Καλή είναι και η θέση του ουδόμου αλλά όλοι θέλουν τη θέση, την πρώτη θέση θέλουν έτσι κι εμείς να μην είμαστε κακομύριδες να μην ζητάμε πάντα το τελευταίο το τελευταίο ίσα να μην βγούμε από την πόρτα γιατί να μην χαρεί ο Θεός που να σε δει γιατί να σε δει μόνο ο Θεός και να λυπηθεί απλά να σε λυπηθεί και να σου πει άεντερε κακομύριοι κακομύρι, έλα κακομύριοι περιμένε 80 χρόνια να ξομολογηθεί στην τελευταία στιγμή. είναι εκατομμύριοι! Γιατί να σε δει ο Θεός και να αγαλιάσει. Για να μη, γιατί να σε δει ο Θεός και να χαρεί και να σπεύσει να σε αγκαλιάσει όπως έσπευσε να αγαλιάσει τον Άγιο Ισώη το μεγάλο που λέει η ιστορία του. Ο ίδιος ο Κύριος λέει πήγε και τον κάλεσε να τον πάρει. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είστε άγγελο. Δεν είστε άγγελο όπως θέλει στους ανθρώπους. Επειδή ο ίδιος ο Κύριος μέσα στο κερδί του και του λέει «Σοι σώοι, ήρθα να σε πάρουν». Μην είμαστε κακομύριδες. Επομένως, ζήτα το τέλειο. Ζήτα, γι' αυτό είδατε είναι ο Κύριος, τι είπε. Τέλειοι γίνεστε. Τέλειοι γίνεστε. Γιατί άμα πάλι σας κομπώ τη τελειότητα, Όλο θα σκαρφαλώνει, όλα θα σκαρφαλώνει, όλα θα σκαρφαλώνει, όλα θα σκαρφαλώνει. Άμα βάλει σαν σκοπό σου α, να ανέβω δύο σκαλάκια, και καλά είναι. Δεν θα ανέβει, μάλλον θα κατέβει. Μάλλον θα κατέβει. Επομένως, στον αγώνα αυτόν χρειάζεται παλικαριά, χρειάζεται τόλμη, προπάντων όμως χρειάζεται αγάπη στον Κύριο. Η νηστεία μας είναι θυσία ευάρεστο στο Θεό. Η νηστεία δεν είναι μόνο στέρησης των τροφών, η νηστεία είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός, που βλέπει ο Κύριος ότι τον αγώνα αυτό τον κάνει για χάρη Του, για το πάθος Του, για την Ανάστασή Του που έρχονται. Και επομένως μην διδιάζετε, μην βάζετε τα κεφάλια κάτω. Δεν είναι τίποτα ο αγώνας της νηστείας. Προσευχή, νηστεία, μπορεί να έχει λίγο κόπο, αλλά ο Κύριος δίνει μεγάλες ευλογίες, μεγάλα δώρα. Στους κοπιώντας, σε αυτούς οι οποίοι υποφέρουν θυσιάζοντας τον εαυτό τους κάτι από τον εαυτό τους για τον Θεόν. Για αυτό λοιπόν σας εύχομαι να έχετε καλό αγώνα την Αγία αυτή και μεγάλη τη Σαρακουστή που μπαίνει και τον αγώνα σας κρύψτε τον κρύψτε τον τον αγώνα σας να τον έχει γνώση μόνο ο Κύριος και ο πνευματικός σας ο οποίος θα με συντεύει για σας προς τον Θεό και κανείς άλλος να μην ξέρουν οι άλλοι ούτε τι τρως ούτε τι δεν τρως. να ξέρουν οι άλλοι μόνο ότι ανοίγει στους οπαδούς, στους πιστούς του Θεού, οι οποίοι ξέρουν να τιμούν τον Θεό και να αγαπούν τον Θεό. Αυτά όσον αφορά την Αγία Τεσσαρακοστή μας. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια της Αγίας μας Γραφής, Και σας ευθυμίζω, υπερθυμίζω ότι είχαμε ερμηνεύσει τους δύο στίχους των 27 και των 28. Μας είχε πει ο λόγος του Κυρίου τότε ότι πρόσταγμα Κυρίου πηγεί ζωή, Δηλαδή, όταν μιλάει ο Κύριος, είναι ζωήρητος δίνει ζωή και θέλετε παράδειγμα πως έγινε ο κόσμος για να την στην να πει, να δεις τι λέει παρακολουθήστε τώρα τα αναγνώσματα που έχει κάθε μέρα έχει αναγνώσματα στην Εκκλησία τι λέει αυτός είπε και γεννήθησαν είπε, είπε είπε, είπε έδωσε εντολή όταν ο Θεός δίνει εντολή, αμέσως έγινε ο κόσμος. Είδατε τι λέει. Πρώτη ημέρα, είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Είπε ο Θεός, να γίνει φως, και έγινε φως. Βλέπεις εντολή του Κυρίου. Δεύτερη ημέρα, είπε ο Θεός, γεννηθεί το μα να γίνει ο ουρανός. Και έγινε ο ουρανός. Τρίτη ημέρα, είπε ο Θεό ο Θεός για να γίνει το νερό, να γίνει η θάλασσα είπε ο Θεός είπε ο Θεός τα ζώα, να γίνουν τα ζώα, ζήναν τα ζώα τα ψάρια, να γίνουν τα ψάρια ζωή επισεντώνει κυρίου πρόσταγμα που λέει εδώ, πρόσταγμα κυρίου πηγή ζωής είπε ο Θεός, τι είπε ο Θεός λάγαρε νεύρο έξω ο πεθαμένος αναστήθηκε είπε ο Θεός νεανείς και εσύ λέγω εγέτητη. και αναστήθηκε ο νεανείς είπε ο Θεός γιατί όταν μιλάει ο Θεός δίνει ζωή και όποιος ακούει τον Θεό και υπακούει τον Θεό έχει ζωή όποιος δέντερο ακούει σαν τον Ανδάνο και την Εύα έχει χάρη Ηλαδή του είπε ο Κύριος, Αν με ακούσετε, θα έχετε ζωή. Αν δεν με ακούσετε, θα πεθάνετε. Βλέπει λοιπόν γιατί ο Λόγος του κυρίου είναι ζωή. Και όποιο διαβάζει την αλληλεγγύη, έχει ζωή. Όποιο δεν διαβάζει την Αγία Ζωή είναι πεθαμένο. Την αλληλεγγύη είναι πεθαμένο. Δεν διαβάζει την αλληλεγγύη, είστε πεθαμένοι. Μην κολλοί Μπορεί να ανασένεις. Μπορεί να τρως, μπορεί να περπατάς, μπορεί να κουβεντιάσεις, μπορεί να μιλάς, μπορεί να γελάς. Για το Θεό είσαι νεκρός! Είσαι νεκρός! Δεν έχεις επαφή με τη ζωή. Και ο Ιω Αδάμ, άμα διαβάσεις τη ζωή του, σε πόσα χρόνια είσαι. 930 τόσα. Πήρε. Θυμάστε παλαιά, οι παλαιά εθήνοι που πήγαιναν στην κόλαση όλοι οι παλαιά. Όλοι οι προ Χριστου πήγαιναν στην κόλαση. Πόσα χρόνια έλυσαν 950, 960, 969 ο Μαθουσάλλα ο μεγαλύτερος. 930, 870 χρόνια, χρόνια, χρόνια. Πέθαμε. Πέθαμε. Ενώ εσύ σήμερα... Εξομογραγιάσαι, έζησες. Διαβάζεις αγία να φύγει, ζεις. Πας στο κύκλο, πας στο κήρημα, έζησες. Εκείνοι οι κακόμενοι δεν είχαν κάποια πράγματα. Μωυσής ο Θεό, που της είδε το Θεό, και όμως πεθαμένος και εκείνος. Ο Ιωάννης ο πρόεδρομος και εκείνος πεθαμένος. Και εκείνο πεθαμένος, Ού όλοι πρώτου Χριστού στην κόλαση όλοι Επομένω λοιπόν, πρόσταγμα κυρίου, άκουσε τη σου λέει ο κύριο, μη κρίνει τα αυτιά Αν θες να έχει ζωή, ο όνειρο. Ο μιλεί ο κύριο και ο άνθρωπος πρέπει να στέκει προσοχή πιστός εις το θέλημα του Θεού και στην αγωλή του Θεού. Βλέπεις ο Κύριος δεν σε υποχρεώνει. δεν είναι ο Κύριος δυνάστη να σου πει οπωσδήποτε θα κάνεις αυτό που σου είπα, όχι άμα κάνουν. Αλλά είναι στη Σουεκιά, ζωή εγώ. Αν με ακούσεις, θα ζήσεις. Αν με ακούσεις, δεν θα ζήσεις. Και τώρα πάει παρακάτω. Στίχο 29. Τι λέει, διαβάζω. Μακρόθυμο σανίρ, πολύ σεμφρονίσει. Μακρόθυμο σανίρ, πολύ σεμφρονίσει. Δηλαδή, τι σημαίνει, Έχετε ακούσει τη λέξη μακροθυμία. Ο Θεός, λέει, είναι μακρόθυμος και πολυαίρετος. Ο μακρόθυμος, ανήρ λέει, ο άνθρωπος που είναι μακρόθυμος είναι πολύ μυαλωμένος άνθρωπος. Για να δούμε τώρα ποιος είναι ο μακρόθυμος. Το λέει η ίδια η λέξη. Ο μακρόθυμος είναι αυτός που κρατάει μακριά το θυμό. Μακριά, μακριά. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος που δεν θυμώνει. Είναι ο άνθρωπος που δεν οργίζεται. Μα γιατί. Και η Αγία Γραφή δεν λέει ότι ο Κύριος οργίστηκε. Όντως το λέει. Το λέει, το λέει η Αγία Γραφή, είναι αλήθεια αυτό που μου λέτε. Δεν λέει η Αγία Γραφή, στην, μάλλον στους εκεί, θα το ακούσουμε τώρα ότι μεγάλη σαραγωστή, «Οργίζεστε και μια μαρτάνετε. Θέλει να το πιάσουν, έρθα να δεις. Τι σημαίνει «οργίζεστε και μια μαρτάνετε; Να οργιστείς, τι δίκαιη η οργή. Πότε οργίστηκε ο Κύριος, όταν είδε τους εγώ, τους το ναό, να Καταπατούν τα Άγια και τα Ιερά. Πότε οργίστηκε ο Κύριος όταν εμπήκε μέσα στο ναό η γυναίκα εκείνη εμωροούσα και ζητούσε από τον Κύριο θεραπεία και την κατηγορούσαν. Την κατηγορούσαν, την γραμματίστηκε η Φαρισέη. Και ο κύριο λέγει περιβλευσάμενος αυτούς με το Γιατί εθίγετο ο άνθρωπος δίγετο το κτίσμα του Θεού, ε, προσβάλλεται η προσωπικότητα αυτή της γυναικός και ο Κύριος το αγαπάει το πλάσμα του. Και ακούσατε την περασμένη Κυριακή, ότι ο Κύριος είναι κρυμμένο πίσω από τον κάθε άνθρωπο και δει τον ταλέχωρο άνθρωπο. Αλλά για να σε ρωτήσω εσύ πότε οργίζεσαι. Οργίζεσαι όταν βραστημείτε το όνομα του Κυρίου ή οργίζεσαι όταν σε προσβάλλουν. Γιατί εκεινη οι οργοί που σε προσβάλλουν είναι αμαρτία. Το Κύριο όταν τον ύβριζαν, ο Κύριος δεν οργίστηκε. Για κοιτάξτε εκεί στο σταυρικό του θάνατο να δείτε, ο Δεης σου εσιόπα. σιόπα. και εσύ οργίζεσαι όταν βλαστημίζει κάποιος το όνομα του Κυρίου τότε οργήσου αλλά μην αμαρτήσεις μπορείς να θυμώσεις εκείνη τη στιγμή που βρίζεται ο Κύριος αλλά να μην αμαρτήσεις δηλαδή να μην πεις κουβέρντες να μην κάνεις χειροδικία να μην κάνεις αυτά τα οποία συνιστούν αμάρτημα Επειδή δεν ξέρουμε ποια οργή είναι εκείνη που επιτρέπεται και δεν μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τον εαυτό μας, να κουμματάρουμε τον εαυτό μας, να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας μέσα σε εκείνη την οργή που επιτρέπεται, καλύτερα με την οργήση εκατό. Τι λέει λοιπόν εδώ, μακρόθυμος ανήρ πολύ ελφρονής. Ο άνθρωπο που δεν θυμώνει, ο άνθρωπο που δεν οργίζεται, είναι πολύ μυαλωμένο άνθρωπο. Για σκεφτείτε, πόσε αμαρτίε κάνουμε όταν θυμώνουμε. Και δεν νομίζω να μου πείτε ότι δεν θυμώσατε ποτέ, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπο που δεν θυμώσει. Μακάρι, μακάρι. Φέρτε μου τέτοιον άνθρωπο να πέσω και να του φιλήσω τι παθούσε. Μακάρι να υπάρχει και εδώ μέσα να μου το πείτε. Ποιος είναι εκείνο που δεν θύμωσε ποτέ, ποιος είναι εκείνο που δεν οργίστηκε ποτέ, δεν υπάρχει. Αλλά, έλα να δούμε λοιπόν τα αμαρτήματα, γιατί θα θυμάσαι φαντάζομαι, πάνω στην οργή σου και πάνω στο θυμό σου, πόσα αμαρτήματα κάνουμε. Θα τα δεις. Θύμωσες, στον τον αρεχό σου. Ξέρεις πώς τον ονομάζει, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χριστός, ο τον Θημόδη. Ε, ξέρει πώς. Πάρτυρα! Θη ρίω. Πάρτυρα. Έχει δει ακριεμένο ο Δευτάνη, έχει δει ακριεμένοι τίγροι. Έτσι, λοιπόν, κυνηγάει το θηραμά της. Έχει δει, υποτσακώνονται μεταξύ τους μερικές φορές αυτά τα άγρια θυρία. Έτσι, άμα κοιτάξει τη φάτσα σου, εκείνη την ώρα στο, στο καθρέφτη, εκείνη τη στιγμή είσαι φοβάσαι να τον δεις και εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου φοβάσαι, φοβάσαι ναι. να γυρίσεις τον εαυτό σου δεν βλέπεις; δεν θα δούμε άλλη, άλλη αμαρτία του θυμού γένειμα του θυμού για πες μου τι ωραία καλλολογικά στοιχεία είπες εναντίον εκείνου που θύμωσες με τι ωραίες φράσεις τον περιέγουσες. Για πες μου, με εκείνον ο οποίος σου έδωσε την αφορμή να θυμώσεις, να οργιστείς. Για πες μου, τι ωραίες, τι χαριτωμένες φράσεις εξεστώμησες εναντίον του. Για πες μου, τι χαρακτηρισμούς του έστειλες. Για πες μου, τι πρόσβολές του έκανες. Για πες μου, τι υπερβολική και υπερβολικό στ του, του. Για πες μου, για πες μου τι σηκωφαντία βγήκε από το στόμα σου εναντίον εκείνου. Γιατί εκείνη τη στιγμή ξέρετε χάνεις τον έλεγχο. Όταν θυμόσουμε εκείνη τη στιγμή χάνεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Τον βάζεις κάτω και τον τσελοπατάς. Τον βάζεις κάτω και τον ισοπεδώνεις. Τον κοιλά Δεν έχεις τουλάχιστον την yeah. δικαιοσύνη. Μπορεί αυτό να σε έπιξε. Έξω, μην αφήσετε παιδί να περάσει μέσα ακριβή yeah, yeah. κανένα yeah, yeah. για μου λοιπόν πως τον χαρακτήρισε, πως τον μίλησες, πως τον είπε, πως του πώ, πως πως πως τι χαρακτηρισμούς του έστειλες και εκεί έλα να μετρηθούμε έλα να δείξουμε να δούμε πόσο ωραία οργή και πόσο ωραίος θυμός ήταν αυτός στο οποίο, στον οποίο ενέπεσες στον οποίο περίεπλάκης και έπεσες εκράτησες, δεν εκράτησες ήταν το κύριο όταν ενθύμωσε όταν οργίστηκε εκεί στον ναό επήρε μόνο τα περιστέρια εκείνα τα πέταξε από εδώ και από εκεί και λοιπά, για να τους καλάσει το εμπόριο μήπως ακούσατε κάμια βρισιά Μήπως ακούσατε καμιά, καμιά, καμιά έτσι, υπερβολή στο λόγια του, τίποτα. Μη πείτε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορείου. Μόνο αυτή ήταν η φράση. Πάρτε τα από εδώ. Ασεβείς, ήταν ασεβείς. Τίποτα περισσότερο. Από εκείνο που έπρεπε να πει. Μη πείτε τον οίκον του πατρός μου, οίκον Επομένως γιαειρές τα κατορθώματα του θυμού και σκέφτου τώρα και πόσο ανόητοι είμαστε όταν θυμώνουμε. Γιατί για πείτε μου, εσείς οι χριστιανέ εδώ οι Χριστιανοί πείτε μου την αλήθεια πείτε μου, Εθύμισες, εθύμωσες ποτέ και στη συνέχεια να είσαι ικανοποιημένος που θύμωσες, πάντα το μετά Έτσι δεν είναι. Θυμώνεις, μετά λες, αχ, γιατί. Και τι κουβέντα ήταν αυτή που είπα. Και τι, τι φράσεις ήταν αυτή που εξεστόμησα. Εγώ χριστιανός έγινα σαν θηρίο. Τι εικόνα ήταν αυτή που έδωσα στον ξένο άνθρωπο που με είδε ή στο αυτό ή στο άλλο. Oh, Όχι κάτσε τώρα να θυμηθούμε τα αμαρτήματα, να πάμε να τα Σου αρέσει αυτό? Αν δεν θα σου αρέσει, φαντάζομαι. Και δεν θα σου αρέσει γιατί. Γιατί δεν σου αρέσει. Διότι ποτέ η οργή και ο θυμός δεν, δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Ποτέ. Δεν θα μου δείξετε ποτέ ένα άνθρωπο, ο οποίος να έμεινε ευχαριστημένος επειδή οργίστηκε και επειδή εθήμωσε. Σας είπα, το τέλειο κουμμάτιος των εαυτό του μόνο, ο κύριος ήξερε και το έκανε, που οργίστηκε, αλλά φυσικά ως αναμάρχητος δεν αναμάρχησε. Ακρόθυμο Ανιέ, πολύ σε εμφρονήσει. Να γιατί σου λέει ο Κύριος κράτησε το θυμό σου, φύλαξε τον εαυτό σου, προστάτευσε τα νέα σου. Μα μου είπε, μα μου έκανε, μα μα δεν πειράζει. Σα είπα ποτέ να μην θυμώσετε. Θα μου πει εσύ, μα μάθημα γιατί. Πε θα μου το πείτε, εσύ γιατί δεν με ξέρετε, και εγώ θυμώνω. Και εγώ θυμώνω, και εγώ οργίζομαι. Και ίσω είμαι ο πλέον ακατάλληλο αυτή τη στιγμή να σα κάνω μάθημα. Αλλά σα ομιλώ σαν εντεταλμένο από την Εκκλησία και όχι ω παράδειγμα προ μίμηση. Εννοώται όταν με λέει, mm. Μιλά, Εσύ θα μου πεις. Εσύ ο πρώτο ένοχο. Αδελφοί, μου συγχωράτε με. Δεν μιλάω ως υπόδειγμα και τέλειος. Μιλάω. Το Λόγο του Κυρίου σας λέω. Το Λόγο της Αγίας Γραφής. Εκείνη την ώρα λοιπόν, μην απείγεις τον εαυτό σου, μην ξεστομίζεις. Εκείνα που σου έρχονται στο μυαλό σου, κράτησε τα νεύρα σου. Κράτησε τη γαλήνη σου, να κρατήσουμε την ηρεμία μας. Την ταπείνωσή μας προπάντων, γιατί εκείνη την ώρα... Έρχεται ο έτσι τσιγκλάει ο Σαντανά εκεί. Άρχεται στη σούπε. Έρχεται στο μυαλό στο, στο αυτοί σου εδώ και σου σφυρίζει και σου λέει είδε στη σούπε. Είδε στη σούπε. <συρίζει> είδε στη σούπε <συρίζει> και εσύ κάθεσαι έτσι ρευλάκα με σταυρωμένα τα χέρια. άντε αδρύο εδώ στο πιο κατακεφαλή εκεί που τον έχει μπροστά σου. Αυτό σε εκείνο θέλει. Ο βρωμιάρης σε εκείνο θέλει. Τη χαρά να βλέπει <συρίζει> να κάνει <συρίζει> τα νεύρα σου, να κάνει <συρίζει> τον εαυτό <συρίζει> σου, να κολλάζεσαι δηλαδή. ενώ μας λέει από κάτω ο λιγόψυχος είναι ο λιγόψυχος Εκείνος που θυμώνει Ο λιγόψυχος Για το παραμικρό αρπάζεται. Για το, για το παραμικρό Για το τίποτα Γιατί damp για τούτο Είναι έτσι και δεν είναι έξι Αυτός είναι ο λιγόψυχος Ο λιγόψυχος είναι εκείνος ο οποίος για το παραμικρό είναι έτοιμος να κάνει μαχαίρι, να σφαχτεί. Ο λιγόψιμος τι λέει? Είναι, τι είναι. ισχυρό άφρον. Είναι πάρα πολύ βλαμένο ο άνθρωπο, Πολύ βλαμένο. Για το τίποτα. Για το τίποτα. Γιατί σου είπε μια κουβέντα, γιατί μου είπε μια κουβέντα. Ας την είπε. Κάνε τα στραβά μάτια, κάνε τα στραβά αυτιά Κάνε ότι δεν άκουσε. Τι συνέβη Τι, τι, τι έγινε δηλαδή Εκείνη την ώρα μιλήσει. Και πάντοτε Αυτόν ειδικά τον άνθρωπο λέει Ο Κύριος που σε έγυρισε Που σε αδίκησε τον εχθρό σου Έχει τον πάντα στην προσευχή σου Έχει τον προσευχή σου γι' αυτό Παρακάλεσε τον Θεό να τον φωτίσει Δεν έγινε και τίποτα Κάποτε ξέρετε στην Κωνσταντινούπολη όταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ο ένας από τους τρεις σειράχους ήταν τότε μέσα στην Κωνσταντινούπολη πολλοί αριανόφρονες δηλαδή αιρετικοί και μια μέρα λέει του έστεισαν καρτέρι του πατριάρχη και εκεί που βερνούσε, του πέταξαν πέτρες και πήγαν να το σκοτώσουν το τραυμάτισαν. Πατριάρχης ήταν αμέσως η εξουσία του τόπου ως πατριάρχη έπρεπε να το υπερασπιστεί. Αμέσως συνέλαβε η αστυνομία αυτούς που πέταξαν πέτρες στον πατριάρχη τους έπιασαν, τους πήγαν στο δικαστήριο, κάλεσαν δικαστήριο και επειδή ο θυγόμενος ήταν ο ίδιος ο πατριάρχης το δικαστήριο έπρεπε να σεβαστεί την άποψή του και γι' αυτό δεν έπαιρνε απόφαση σε τέτοια πράγματα. Έλεγαν στον Πατριάρχη όταν ερχόταν η ώρα της απόφασης «Παναγιώτατε, ότι πείτε εσείς». Η απόφαση είναι δική σας. Έτσι ήσχυε ο νόμος τότε. Εάν ήταν ο βασιλιάς, ο ή ο Πατριάρχης τότε έπρεπε τα δύο αυτά πρόσωπα να, να τα ίδια να δώσουν την απόφαση εναντίον του κατηγορουμένου και τον κάθεσε το δικαστήριο και του λέει Παναγιώτατε θέλουμε να μας πείτε τι ποινή πρέπει να επιβάλλουμε τώρα σε αυτά τα κακουπιά στοιχεία που σας πέταξαν πέτρες και σας τραυμάτισαν και τότε λέει ανέβηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ανέβηκε εκεί στο βήμα και είπε μία ποινή σας καλώ όλους προσευχή να πάνε στο παράδεισο ποινή μία ποινή, με το ζόρι να του στείλουμε στη βασιλεία των ουρανών. Τι έχετε να πείτε? Που για εκείνο που σου έκανε ο άλλος εσύ θες να του κάνεις το δεκαπλάσιο και το πεντικοταπλάσιο και το εκατονταπλάσιο. Διαβάστε, διαβάστε για το μίσος, διαβάστε στο βιβλιαράκι αυτό που σας έχω δώσει. Διαβάστε, τι θα αγοράσετε. Το αγοράσατε, εγώ το έκανα επίτητες, απλό, απλό το έχω κάνει. Πολύ απλό να μπορείτε να το διαβάσετε όλοι σας, να το καταλαβαίνετε όλοι σας. Διαβάστε. Να δείτε τι λέμε εκεί. <Διεβάστε> Πόσο άμυαλος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που χάνει τα νεύρα του, που χάνει την εξουσία του εαυτού του, που χάνει, που χάνει την ψυχρεμία του και ο οποίος πέφτει στην παγίδα του θυμού και της οργής. Και μετά ο διάολο γελάει. Γελάει. Όταν βγάλανε τα μάτια του, όταν πήρανε, σκοτωθήκαν εκεί πέρα, τώρα ο ένα είναι στη φυλακή, ο άλλο είναι στο κόμμα και γελάει ο διάολος. Τι ωραία, τα κατάφερε, τα κατάφερε. Ξέρετε πώ οι φυλακισμένοι, σήμερα πάλι ήμουν στι φυλακέ. Ξέρετε πώ οι φυλακισμένοι είναι μετανιωμένοι, μετανιωμένοι για τέτοια εγκλήματα τη στιγμή που σα έχω πει κι άλλη φορά. Τι έγινε, ήβρισε τη γυναίκα του, ήβρισε την κόρη του, ήβρισε, είπε κάτι Κάνε πω δεν άκουσε. Και τώρα μου λέει παππούλι, το πληρώνω με ισόβια. Γιατί, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είχα τη δύναμη, το στένος να πω δεν πειράζει άστο, δεν παριέσαι. τώρα παρακάτω. θα σας κλέψω λίγο χρόνο σήμερα λίγουρα <Πραήθημος> Ανήρ πάμε στον άλλο στίχο στίχος 30 Πραήθημος Ανήρ <Πραήθημος> καρδίας ιατρός. τι κάνει λέει ο πράος άνθρωπος αυτός που είπαμε προηγούμενος τον είπαμε και μακρόθυμα είναι το ίδιο πράγμα δεν θυμώνει, άρα είναι πλά, πράο είναι. Ο πράος άνθρωπος λοιπόν, που καταπραύνει το θυμό του μέσα του, τι κάνει λέει, γιατρεύει καρδιές. Γιατρεύει καρδιές. Τι ένω στην καρδιά γιατρεύει, του αλουνού. νου. <χωρώ> Ο άλλος είναι ο άλλος τον έβρισε, ο άλλος ήρθε να του επιτεθεί. Αν αγριέψει και αυτός θα γίνει. Μα και λίγο θα γίνει. Αν αγριέψουν και οι δυο. Πω, πω, πω, έχετε δει. Εγώ κάποτε είδα. Πω, πω, να μην ξαναδώ. Αν να μην ξαναδώ. Να μην ξαναδώ στη ζωή μου. Να δεις, να μαλώνουν άνθρωποι μεγάλοι. Άνθρωποι μεγάλοι κατάτυμα ξέρεις τι σημαίνει κατάπτωσης κατάπτωσης να μην ξαναδώ ποτέ να μην δώσει ο Κύριος ποτέ κάτι τέτοιο να μην ξανατύχει μπροστά μου δεν διατρέβει στην καρδιά τη δικιά του ο Πράος είναι Πράος η καρδιά του έχει πραότητα μέσα του την έχει κατευνάσει ο πράος άνθρωπος ιατρεύει και την καρδιά του Αλουλνού. Και για έλα, έλα να, να μου πεις τι θα συμβεί σε μια σύγκρουση, άμα και οι δυο είναι αγριεμένοι, τα είπαμε, Τα έπαμε. Κόλαση. Αν ο ένας είναι αγριεμένος και ο άλλος είναι πράο τι γίνεται. Αγριεύει ο ένας. και ο άλλος το πλησιάζει με αγάπη. Μην κάνεις έτσι αδελφοί. Δεν συμβαίνει τίποτα. Τι θες πες μου, τι θες. Ακόμα κι αν και η δεύτερη φορά μιλήσει απρεπώς ο άλλος συνέχισε την πράγματητά σου και θα δεις πως κατεβαίνουν οι τόνοι. Πως γαλλινεύει και η καρδιά του άλλου; Πως γαλλινεύει και η καρδιά του άλλου; Πέφτουν οι τόνοι. Πέφτουν. Μαλακώνει. Ξέρετε μου είπε κάποτε κάποιος εάν εκείνη τη στιγμή λέει πάνω στο θυμό μου δεν βρισκόταν ένας τρίτος να έρθει να μπει ανάμεσά μας και να μου πει δύο λόγια δύο λόγια να μου πει εγώ θα έφτανα στο έκλημα Καταλαβατε; δύο λόγια εάν λοιπόν εσύ κουμαντάρεις τον εαυτό σου και είσαι πράο εκείνη τη στιγμή τη στιγμή που σου επιτίθεται ο άλλος Τη στιγμή που σε αδικεί ο άλλος. Τη στιγμή που σε υβρίζει ο άλλο. Θυμήσου, ο δέης σου σε σιώπα. Ο κύριος δεν Για φανταστείτε να μίλαγε ο κύριος εκείνη την ώρα. Φανταστείτε να μίλαγε. Πόσα δίκαια είχε για να μιλήσει. Ε? Πόσα Όλο το δίκαιο το είχε με το μέρο. Τι θα γυρώντανε. Αυτό που γινόταν από κάτω το Πρετόριο θα διπλασιάζονταν και θα τριπλασιαζόταν και θα τετραπλασιαζόταν και θα πενταπλασιαζόταν Δεν μίλησε Γιατί να μιλήσει Σαν Θεός έβλεπε ότι και να μιλήσω κουφού καμπάνες και αν βαράς. Δεν πρόκειται Δεν πρόκειται να καταλάβω Είδατε του λέει ότι ο... του είπε ο εμεί ο λαγή σε μένα δεν μιλάς οτι? Σε μένα δεν μιλάς. Αγρίεψε ο Πιλάτος. Τι να σου πω ρε Τι να σου πας και θα ακούσεις. Και είδατε για λίγο που υποχώρησε ο Κύριος και του μίλησε. Και του λέει εγώ απέσταλω στον τον κόσμο να λαλήσω τη αλυθία. Πάρα εβαριέσαι του λέει. Τι μου λες τώρα για αλύθια. Αντί παράδομαι ρε. <σχυ> διορθώθηκε ο Πιλάτος. Διορθώθηκε. Δεν διορθώθηκε. Ποιες την αλύθια. Και όταν πλέον τον ξαναπήρε πέσει μέσα, δεν ξαναμιλήσει ο Κύριος. Τι να πει. Γιατί να μιλήσει. Θα γινόταν καλύτερα, όχι χειρότερα. Επομένως άστο. Βραήθη Μοσανίρ. Καρδίας ιατρός. Είδες πως θα καταφέρνεις. Για φαντάσου εκείνο τον άνθρωπο που σου επιτίθεται εκείνη τη στιγμή με την πραγματικά σου να τον σώσεις Για φαντάσου να γιατρέψεις την καρδιά του Για φαντάσου τι μισθό έχεις να πάρεις από τον Κύριο Για φαντάσου τι δώρα ουράνια σου επιφυλάσσει η χάρη του Κυρίου. Για φαντάσου Αντί να θυμώσεις να γαλλινεύσεις να παραδεχτείς μέσα σου το αυτονόητο Αφού είμαι αμαρτουρός, καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Τέτοιος, ας πούμε, καλά να πάθει. Το πατε ποτέ αυτό. Ή εκείνη την ώρα ψάχνει να βρει όλα τα δίκαια σου. Την ώρα που σε αδικεί ο άλλος ψάχνει να βρει συνέχεια. Εγώ δεν φταίω. Για σκέψου, λίγο ευρύτερα έτσι, με ένα ευρύτερο πεδίο να δεις, για πώς αφταίμαι πραγματικά, που επιτρέπει ο Κύριος, με κάτι τέτοια μικρό μικρό έτσι με μικροταλαιπωρίες δεν γίνεται τίποτα να σε βρίσει ο άλλος τίποτα δεν γίνεται τίποτα, τίποτα μια κουβέντα είναι ακόμα και η βαρύτερη έγινε να το να φύγει για φαντάσου πόσο ξεπλέγεις αμαρτίες εκείνη την ώρα Πραήθη Μοσανγύρ καρδίας ιατρός ενώ παρακάτω τι λέει «σεις δε θέον, το σκουλίκι λέει που τρώει τα κόκαλα, «σεις ΟΣΤΕΩΝ, είναι καρδία αισθητική η ευαίσθητη καρδιά και όταν λέει ευαίσθητη δεν είναι καλό εδώ δεν είναι καλό η ευαίσθητη είναι η ευέξα αυτή αυτή που αρπάζεται με τον παραδικρό όταν η καρδιά σου είναι ευαίσθητη σε πειράξανε και κάθεσε και κλαις και οργίζεσαι και θυμώνεις και πεισμώνεις και θα το να εγώ και θα δει αυτό που μου έκανε, θα μου το πληρώσει. Θα μου το πληρώσει. Yeah. Εκείνη λέει, την ώρα τι γίνεται; yeah. Έρχεται το σκουλίκι του μίσου, στα κοκανά σου, σε τρουπάει, δεν σε αφήνει ούτε να κοιμηθείς την ύρτα. Ούτε να κοιμηθείς, πέφτεις, να κοιμηθείς και δεν μπορείς. Σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που σου είπε. Ρε άσχα, σταμάτα, κάνε πέρα. Μη τον ύπνο σου Όχι γιατί να μου το πει Εμένα να μην προσβάλλει Εμένα Ρε τον Κύριο του προσβάλλαμε Του καταλαβαίνεις Όχι Η ευέξα από την καρδιά Τη δημιουργεί σκουλή κοιμήσους Στα κόκαλα Τα κόκαλα δεν εννοεί τα κόκαλα αυτά Εννοεί δηλαδή ότι τον άνθρωπο δεν τον αφήνει σε ησυχία Είναι μεταφορική αυτή η εικόνα τον άνθρωπο δεν τον αφήνει στην ησυχία. Έχει και το θυμάται ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και ξεμολογιώνται και μου λένε εδώ και 30 χρόνια, εδώ και 20. Είπα εκείνο, πω πω πω, το θυμάμαι. Πρέπει κάτω από το μυαλό σου. Θα κολλαστείς μου, Γιατί αυτό τι σημαίνει πιο αμαρτυμένοι αυτό. Μνηση κακία. Θυμάσαι <ΣΣ1> τον κακό μου σου, κάνα. Για φαντάσου ο Κύριος να θυμάται τι αμαρτίας που το έχουμε κάνει. Ενώ τις εξομολογιόμαστε, να τις θυμάται ακόμα. Θα σωθεί κανείς, θα πάει πάνω; επάνω. Αλλά έτσι τον προκαλεί τον Κύριο. Γιατί ενώ εσύ δεν να σε ο πνευματικός, πάς την εξομολόγηση να σε συγχωρεί ο πνευματικός, εσύ κρατάς μυσικακία σου. Το κρατάς εναντίον του άλλου. Και ο κύριος τι θα συμβεί, δεν το θυμηθεί και εκείνος το δικά σου. Θα σου πει εσύ τιμήθηκε στην κουβέντα εκείνη που σου είπα, έλα μου κάτσε κάτω τώρα. Κάτσε κάτω τώρα. Εκείνο το θυμάσαι, ε, το άλλο το θυμάσαι, μα κύριε ήταν ο μόνος γιατί κανένα δεν με νοιάζει. Εκείνο το θυμάσαι, το άλλο το θυμάσαι, το άλλο το θυμάσαι, το άλλο το θυμάσαι, το άλλο το θυμάσαι. Αν εσύ θες να θυμάσαι μια κουβέντα που σου είπα, κάτσε να θυμηθεί όλα τα εγκλήματά σου. Να δούμε αν θα δεις ποτέ Θεού πρόσωπο. Γιατί μάθε να ξεχνά αν θες να ξεχάσεις και ο Κύριος το δικά σου. Μάθε να συγχωρεί αν θες να συγχωρεί ο Κύριος το δικά σου. Μάθε να σβήνεις τα μαρτύρια του άλλου, αν θες να σβήσει και ο Κύριος τα αμαρτήματα το δικά σου. Γιατί άμα αυτό δεν το κάνεις και δεν το κάνω, τότε δεν έχουμε αγαπητή μου θέση στην βασιλεία των ουρανού. Μέχρι εδώ, ο Θεός να είναι μαζί σας καλή την Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή και πρώτο ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Μην ξεχάσω α, όχι δεν είναι για αυτό το Σάββατο, θα